Κεφάλαιο Καπαδέλτα σελίδα 359 Στοιχοι 1 έω 12 Εμμυροφόρηση των τάφων Το μήνυμα των Αγγέλων περί τη Αναστάσεω του κυρίου Ο Πέτρος των Μνημείων 1. Κατά την πρώτη δε ημέρα τη εβδομάδο, με τα βαθιά χαράματα, ήλθονε γυναίκε ει στο μνήμα φέρουσε τα αρώματα που ετοίμασαν. Και μαζί τον ήλθον και μερικέ άλλε. 2. Εύρον δε την πέτραν που έφρασε το μνημείο κυλισμένη μακράν από αυτό. 3. Και όταν εμβήκαν στο των μνημείων, δεν έβρωαν το σώμα του κυρίου Ιησού. 4. Και συνέβη ενώ αυτέ βρίσκονται ει μεγάλη απορία για το συμβάν αυτό και οι δούδιο άγγελοι παρουσιάστησαν έφνηση αυτά ω στο λάσ που στράπτον από την λαμπρότητα. 5. Ενώ δε αυτέ έγιναν καταφοβισμένε και έγαιρναν το πρόσωπό των ει την γην εξευλαβία, αλλά και διότι δεν αντίχωνε στην λάψη των αγγέλων, Ήπον ούτη προς αυτάς. Διατί ζητείτε μεταξύ των νεκρών αυτών που τώρα πλέον είναι ζωντανό. 6. Δεν είναι εδώ, αλλά νεστήθη. Ναι Ενθυμηθείτε πώς σας ομίλησε και τι σας είπεν όταν ακόμη είτοι στην Γαλιλαία. 7. Λέγον ότι σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχέδιο του Θεού πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα από του θανάτου του να αναστηθεί. 8. Και οι μυροφόροι ενεθιμίδησαν τότε τους λόγους του Κυρίου. 9. Και αφού επέστρεψαν από το μνημείο, ανήγγυλαν όλα αυτά εσους ένδεκα και εσ όλους τους άλλους που ήσαν μαζί με τους αποστόλου. 10. Οι ε, γυναίκες δε που έλεγαν αυτά εσους αποστόλου ήσαν η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία η Μήτρη του Ιακώβου και η Λιπέ που ήσαν μαζί τον. 11 και φάνησαν εις αυτούς σαν φλιαρία και επινόηση της φαντασίας οι λόγοι των γυναικών αυτών και δεν τα σε πίστευαν. 12. Παρατάφτα Παρά τα αυτά όμως, ο Πέτρος εσυκώθηκε και έτρεξαν στο το μνημείο. και αφού έσκυψαν από την θύραν, βλέπει τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι χάμοι στο μνημείον μνημείο μόνοι χωρίς το σώμα, και επέστρεψε στο κατάλημά του θαυμάζον αυτό που έγινε.